σί ο Θεός, ημών δόξασή, Βασιλεύ ο Ράνι, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο σαβρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Χρισπέρασες. Συγγνώμη που είχα και περιμένετε λίγο, αλλά δεν τον πάραμε κιόλα να ερχόμαστε. <laughs> <laughs> Κάποιο μα χτύπησε. Έτσι. Ε? Ναι, τρία αυτοκίνητα. Το ένα χτύπησε το άλλο και το τέλο τον τηρώσαμε εμεί. Δεν πειράζει, είναι βλογία. <laughs> Είμαστε στον έβδομο ψαλμό. Στο στίχον 10. Είμαστε μέσα σε αυτό το πνεύμα των ψαλμών της δικαιοσύνης. Πώς αντιλαμβάνεται ο Θεός τη δικαιοσύνην στον κόσμο τούτον και ποια είναι η πραγματική δικαιοσύνη που δικαιώνει ο Θεός τον άνθρωπο με τη χάρη του, την Αγία Χάρη του Θεός. Και ο άνθρωπος τότε είναι δικαιωμένο όταν έχει την χάρη του Θεού. Και τότε είναι Αδικούμενος... όταν στερείται την χάρη του Θεού. Αυτή ουσιαστικά είναι η Δικαιοσύνη και η Αδικία... του ανθρώπου. Και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί ο άνθρωπος... οτιδήποτε και αν του συμβεί... οποιαδήποτε Αδικία εξωτερικά και αν του συμβεί... να λογιστεί εις δικαιοσύνη αυτή η Αδικία εάν ο άνθρωπος υπομένει και αφήσει τον Αυτόν του στα χέρια του Θεού και βέβαια ο καλός Θεός εκεί που αδικεί τον άνθρωπο τον δικαιώνει πρώτα με τη χάρη του και αν χρειάζεται συνεχεία με τα υπόλοιπα. Ο προφήτης Δαβίδ ως άνθρωπος αλλά και ως προφήτης βλέπει, ξέρει αυτά τα μυστήρια της του, και ξέρει ότι ουσιαστικά εχθεί του ανθρώπου δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά τα πάθη του ανθρώπου είναι οι εχθροί του και η αμαρτία είναι ο εχθρός μας και οι δαίμονες οι οποίοι μας πολεμούν και προσεύχεται να τον λυτρώσει ο Θεός από αυτούς τους πραγματικούς εχθρούς και να του δώσει την δικαιοσύνη ο Θεός, την όντως δικαιοσύνη. Και εκείνο το οποίο κυριαρχεί μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδη είναι πράγματι αυτή η μεγάλη πίστης ότι ο Θεός είναι ο οποίος ενεργεί τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Είναι το κέντρο της ζωής των Αγίων και όλου του κόσμου. Και τα πάντα εξαυτόνται από τον Θεό ή μάλλον τα πάντα μπορούν να συντελέσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για αν ο άνθρωπος θελήσει να τα οδηγήσει σε αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν στο στίχο 10 λέει τα εξής «Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός». Δηλαδή, ας συντελεστεί, ας τελειώσει, ας κάνει αυτόν το οποίον θέλει να κάνει, ας λάβει πέρα Η πονηρία των αμαρτωλών, δηλαδή, Όταν, όταν βλέπει κανείς τα, τα έργα της πονηρίας οποιαδήποτε έργα της πονηρίας να βρίσκονται στο, στο προσκήνιο και να αυξάνουν και να ενδυναμώνονται και να πολεμούν τα σταμάται τον άνθρωπο τότε ο άνθρωπος φτάνει σε δύο σημεία στο ένα μπορεί να πει ότι ας γίνει πλέον ό,τι θέλει έτσι, ας κάνουν ό,τι θέλουν «Ας επιτύχουν αυτό το οποίο θέλουν». Και τρόπο να αφήνει ο άνθρωπος τα πάντα, τα, τα ξεφορτώνεται από πόνο του, τα πετάσει από πάνω του και λέει «Δεν ασχολούμαι πλέον με αυτά τα πράγματα, ας γίνει ό,τι θέλει». Συντελεστεί το δει η πονηρία των αμαρτωλών. Και ακόμα μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο και μία αίσθηση ε, ε, εφαρμογής δηλαδή του δικαίου δηλαδή να πει κανείς ότι να πάυσει αυτό το, το κακό το πονηρό το, αυτό το οποίο δεν ευλογεί ο Θεός να εξαφανιστεί να μην υπάρχει να φύγει από την ζωή του ανθρώπου από την ζωή μας γενικά είναι δύο ανθρώπινες κινήσεις οι οποίες είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο πλην όμω. Δεν είναι το τέλειον αυτό. Το τέλειον είναι άλλο. Αυτό το οποίο θα πει πιο κάτω ο προφήτης. Προσεύχεται λοιπόν στο Θεό να λάβει πέρας και να ξαφανιστεί η, η πονηρία των αμαρτωλών και είπαμε όταν λέμε αμαρτωλών δεν εννοούμε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι εικόνες Θεού. Είναι φύση καλοί άνθρωποι εννοούμε την κακία, την πονηρία, όχι τον άνθρωπων την πονηρία, η πονηρία είναι το κακό, ο άνθρωπος είναι καλός και ο άνθρωπος γίνεται όταν γίνει δούλος της πονηρίας αλλά οι άγιοι άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν πίσω από τα φαινόμενα. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δούλος τη πονηρίας αλλά όμως τον βλέπουν ή να τον βλέπουν ως καλόν Γιατί είναι και αυτός εικόνα Θεού. Εσύ λοιπόν λέει στον Θεό αφού τελειώσει και λάβει πέρα και εξαφανιστεί η πονηρία των αμαρτωλών εσύ θα κατευθύνεις τον δίκαιο γιατί εσύ ο οποίος γνωρίζεις ετάζεις καρδίας και νεφρούς ο Θεός διότι δηλαδή, εσύ Θεέ μου λέει είσαι αυτός ο οποίος γνωρίζεις τα βάθη της υπάρξεός μου καρδίας και νεφρού ο Θεός δηλαδή μέχρι το βάθος του είναι μου είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι για να δείξουν το βάθος της υπάρξης του ανθρώπου. Ο Θεός ουσιαστικά είναι ο μόνος ο οποίος γνωρίζει τον άνθρωπο. Κανένας άλλος δεν γνωρίζει τον άνθρωπο. Ούτε οι δαίμονες γνωρίζουν τον άνθρωπο, ούτε και ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του. Εν πολλής. Αλλά οι δαίμονες, ως Πνεύματα που είναι, πονηρά πνεύματα, μπορούν να ε, συμπεράνουν περίπου τι γίνεται μέσα στην καρδία του ανθρώπου βλέποντας τον άνθρωπο να εχμαλωτίζεται από διάφορα πάθη. Βλέποντας τον άνθρωπο να είναι εχμάλωτος σε πάθη διάφορα, να έχει ροπή προς μίαν αμαρτίαν ή προς μίαν επιθυμίαν προς έναν πάθος, γνωρίζουν οι πονηροί δαίμονες, τις διαθέσεις της ψυχής του ανθρώπου. Αλλά δεν έχουν εξουσία, δεν είναι επιτρεπτόν, ούτε σε κανένα πνεύμα να γνωρίζει το βάθος της καρδίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος, είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, είναι η εικόνα Θεού. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την καρδία του. Μόνο το πνεύμα του Άγιου του Θεού γνωρίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο μόνος φίλος του ανθρώπου είναι ουσιαστικά ο Θεός. Και στο μόνο, στον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, είναι ο Θεός. Και ο μόνος ο οποίος θα καταλάβει τον άνθρωπο, τον καταλαβαίνει, θα είναι κοντά του, δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ. Ο μόνος ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας, οτιδήποτε και αν συμβεί, είναι ο Θεός. Και εδώ νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό ε, να το ξέρει ο άνθρωπο αυτό το πράγμα, για πολλούς και σοβαρούς λόγους. Ένας λόγος είναι να, να μην επενδύει, ας το πω έτσι, ο άνθρωπος όλες του τις ψυχικές και σωματικές επιθυμίες και εφέσεις και δυνάμεις πάνω σε άλλους ανθρώπους. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Είναι πολύ μεγάλο λάθος όσο και αν φαίνεται αυτός ο λόγος σκληρός. Βλέπουμε πολλές φορές, το είπαμε και άλλη φορά, ότι ας πούμε υπάρχουν κινήσεις της ψυχής μας οι οποίες είναι κινήσεις αγάπης. Αγαπούμε ένα πρόσωπο, αγαπούμε τα παιδιά μας και λέμε ότι το παιδί μου είναι η ζωή μου, είναι το παν για μένα. Και έτσι είναι, έτσι είναι φύσις. Ή αγαπάει ο σύζυγος σύζυγον του και λέει ότι η σύζυγος μου είναι για μένα το παν. Και τρέμει κανείς και συνεχωριέται και μόνο με την ιδέα ότι μπορεί κάτι να συμβεί και να διακοπεί, να μην υπάρχει αυτή η σχέση. Όμως, πρέπει να μάθουμε δυστυχώς, πρέπει να μάθουμε ότι αυτά όλα τα πράγματα τα οποία είναι καλά, είναι ευγενικά, είναι ανθρώπινα, είναι πώς να αναπόφευκτα ίσως, είναι φυσικές κινήσεις της ψυχής μας. Όσο φυσικά και δικαιολογημένα και σωστά κι αν είναι, πρέπει να μάθουμε να έχουμε λίγο, λίγη προσοχή. Λίγη προσοχή σε αυτό, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι εικόνα Θεού έχει μία διάσταση μεγάλη μέσα στο είναι του. Είναι εικόνα Θεού. Έχει μεγάλες διαστάσεις μέσα του. Μπορεί να πει κανεί ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για, την, για το άπειρον, για την άπειρη αυτήν διάσταση. Έτσι τον έπλασε ο Θεός, αφού είναι εικόνα Θεού. Εάν δεν δοθεί σε αυτόν το άπειρον ο Θεός, ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αναπαυθεί. Θα περιορίσει, θα στενέψει τον εαυτόν του, θα τον εγκλήσει κάπου και έτσι περισσότερον θα υποφέρει, διότι Κάποια στιγμή πολύ πιθανό είτε ο ίδιος είτε άλλος θα αναγκαστεί να διακόψει αυτή τη σχέση που έχει με τα γύρω του πρόσωπα ή στα γύρω του πρόσωπα. Διότι είμαστε άνθρωποι, είμαστε πεπερασμένα όντα, έχουμε περιορισμένες δυνάμεις, δεν έχουμε άπειρες δυνάμεις, ούτε είμαστε μεγέθη άπειρα, έχουμε είμαστε Έχουμε δυνάμεις από το άρθρο μέχρι το Ω, ας πούμε. Δεν έχουμε άπειρε δυνάμεις. Γι' αυτόν τον λόγο, ούτε μπορούμε εμείς να αναπαυθούμε σε πρόσκερα πράγματα ή πρόσωπα, αλλά ούτε και μπορούν τα πρόσκερα και πρόσωπα και πράγματα να μας αναπαύσουν. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι πρέπει να βγάλουμε τον εαυτό μας πάνω από τα παρόντα. Έτσι, πάνω από τα παρόντα πράγματα του κόσμου τούτου. Για να μπορούμε να έχουμε ελευθερία χωρίς να καταργούμε ούτε, ούτε τα πρόσωπα που αγαπούμε, δεν τα καταργούμε, δεν τα περιφρονούμε, δεν τα μειώνουμε, όχι, τα διαφυλάσσουμε σωστά και ακέραια μέσα μας. Αλλά ανεβαίνουμε ένα, ένα σκαλοπάτι, κάτι πάνω από αυτά τα πράγματα, ώστε όταν, έρχεται, όταν θα έρθει η ώρα ο άνθρωπος να διατηρήσει την ελευθερία του. Γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός μερικές φορές ήταν σκληρός φαινομενικά στους μαθητές του και είπε λόγια σκληρά καμιά φορά έτσι λέει το άλλο ας πούμε πει είναι πουλα ό,τι έχεις και έλα να με ακολουθήσεις και το ατάκουσε εκείνο ο νέο προφθές του Ευαγγέλιο ετρώμαξε, λέει για χρήματα πολλά πως θα τα πουλήσω τα πράγματα μου πως θα ζήσω πως θα προχωρήσω τι όμως ο Κύριος είναι απόλυτος, ή θέλεις, θέλει, τέλειο είναι, πούλησε τα πράγματα σου και έλα να με ακολουθήσεις. Πηγαίνει ο άλλος, του λέει, κοίταξε, θέλω να γίνω μαθητή σου, θέλω να σε ακολουθήσω, να με επιτρέψεις πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου και να σε ακολουθήσω και αμέσως μετά να έρθω. Και δεν το επιτρέπει και του λέει, άφεσαι τους νεκρούς, άψε τους εαυτών νεκρούς. Εσύ έλα να με ακολουθήσεις, δεν μπορεί να πάεις πίσω. Του κόβει εκείνον τον δρόμο. Ε, μέσα στην ιστορία τη Εκκλησία έχουμε περιπτώσει, το είπε ο ίδιο ο Χριστό. Μην νομίζετε, λέει, ότι ήρθαστε στη να φέρω ειρήνη, ού και ήρθαν βαλήν ειρήνη, αλλά μάχεραν, λέει ο Χριστό. Δεν ήρθα στον κόσμο, λέει, να φέρω ειρήνη, να συμβιβάσω τα πράγματα, αλλά ήθελα να φέρω μάχηρα. Και λέει, γιατί ήθελα να φέρω μάχηρα, διότι από τώρα, λέει και στο εξή, θα χωρίσουν και οι οικογένειε και οι γονεί από τέκνα, και τέκνα από τους γονείς τους και μεταξύ τους, ξέρω εγώ, η πεθερά με την νύφη. Αυτό είναι πάντα χωρισμένη. Ε, ίσως τότε τα μήνυτα. Νύφη με την πεθερά, α πούμε. <laughs> και όλα αυτά τα, φαι τα φαινόμενα. Ε, και πράγματι, έχω έχουμε στην ιστορία της Εκκλησίας περιπτώσεις που διαλύθηκαν οικογένειες εξαιτίας του Χριστού. Η Αγία... Βαρβάρα. Έτσι. Ο πατέρας της, η Αγία Μαρίνα νομίζω, ο πατέρας είναι δολολάτρης. Ο πατέρας της στις σκότωσε. Την παρέδωσε ο πατέρας της στο δικαστήριο. Όταν αυτοί είπαν ότι είμαι χριστιανή, την πήγαινε, ο πατέρας της στις σκότωσε. Και έχουμε πολλούς Αγίους τέτοιους. Τους παρέδιδαν οι συγγενείς του, οι γονείς τους, τα αδέρφια τους. Ε, περιπτώσεις Και πάντοτε β σε όλες τις εκκλησίες που ένα μέλος ήταν χριστιανός ένας μόνο, η μητέρα, ο πατέρας ένα παιδί και έπεφταν άλλη πάνω του μα, είσαι χριστιανός, μα θα σε σκοτώσω θα σε κάμω αυτός παρέμεινε πιστός και εξαιτίας του γίνονταν ας πούμε, διχασμοί και προβλήματα αθροπίνος και, και όμως ήταν υποχρεωμένο να παραμείνει πιστός στη θέση του ο Αγιο Τιμόθεο και η Αγία Μαύρα που γιορτάζουμε και στην Κύπρο ήταν παντρεμένοι, ήταν σύζυγοι. Και του εσταύρωσαν και του δυο μαζί, γιατί δεν ήθελαν να αρνηθούν την πίστη του. Γενικά δηλαδή, όλοι οι βίβλο των Αγίων τη Εκκλησία μα, κάθε μέρα που γιορτάζουμε τόσου Αγίου, μιλούν για αυτά τα μαρτύρια, για αυτόν τον τρόπο που πολλέ φορέ αναγκαζόντουσαν οι άνθρωποι να διαλύσουν τα πάντα ό,τι είναι γύρω του. Έτσι να τυναχτούν τα πάντα στον αέρα. Γιατί, διότι έπρεπε να βαδίσουν το δρόμο του Θεού. Έπρεπε να μην αφήσουν το δρόμο αυτό. Μικρά παιδάκια, πολύ μικρά, μωρά, νύπια. Η Αγία Σολομονή, η, η, η, η μητέρα των Μαχαβέων παιδών, Χριστού ακόμα. Βλέπετε, 7 παιδιά τα σκότωσαν και τα 7. Και αυτοί την άφησαν τελευταία. Και αυτοί ήταν εκεί κοντά και τους ενίσχυαν και ήταν δίπλα τους μήπως και τα παιδιά αρνηθούν την πίστη τους γιατί ακριβώς μέσα στην ψυχή τους οι Άγιοι απέκτησαν αυτή την αίσθηση ότι δεν είναι απόλυτα τα παρόντα τα παρόντα είναι πορευόμενα προς την αιωνία βασιλεία του Θεού ήταν πάνω από αυτά τα πράγματα και όπως λέει κάπου από ο Πάβλο, Παύλος κάπου αλλού ότι γράφει κάποιου χριστιανούς ότι εσείς του λέει με τα χαράς εδέξαστε την αρπαγή των υπαρχόντων σας όταν ήρθαν οι δολολάτρες και σας πήραν τα πράγματα σας, σας πήραν την περιουσία σας, σας πήραν τα χτίματα σας, τα χρήματα σας, τα σπίτια σας και σας πέταξαν έξω, εσείς δεν ελυπηθήκετε, αλλά με τα χαρά σε δέξαστε αυτήν την αρπαγή των υπαρχόντων σας, γιατί, διότι, ανεβήκατε υψηλότερα από αυτά τα πράγματα. βγήκατε πάνω από αυτά τα πράγματα. Και εμείς καλούμε να ελευθερωθούμε από την δουλεία. Δεν καλούμεθα να αρνηθούμε τα πράγματα την, την, την δουλεία πρέπει να αρνηθούμε των πραγμάτων αυτός ο οποίο χειρίζεται τα πράγματα τα οποία έχει έτσι του έδωσε Θεός με ανευλογία στη ζωή του να έχει μια δύναμη είτε οικονομική είτε ξέρω εγώ λόγω της θέσεω του είτε λόγω των γνώσεων του είτε λόγω της προσωπικότητα του είτε αρισπάνει για οποιονδήποτε λόγο έχει κάτι, έναν τάλαμτο μια, μια ιδιαιτερότητα μια δύναμη Τη χειρίζεται σωστά για το καλό της ψυχής του και το καλό των αδερφών του. Ε, αυτός ο άνθρωπος πράγματι αξιοποιεί σωστά αυτό που έχει. Είναι κύριος των πραγμάτων. Δεν είναι δούλος. Απελευθερώθηκε. Αλλά για να απελευθερωθεί σημαίνει ότι επάλεψε. Διότι ο άνθρωπος δένεται. Βλέπετε, έχουμε α πούμε όλοι μας. Έτσι, έχουμε μια ελπίδα. Λέμε, ξέρω εγώ ότι ε, για να αισθανόμαστε ασφαλείς ας πούμε, στο σπίτι μας, πρέπει να κλειδώσουμε την πόρτα μας. Λέω ένα παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι κάποιον ε, ασκητή στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν εκεί σε σκήτη που μέναμε, ένας αγωνιστής άνθρωπος. Τότε κυκλοφορούσαν στο Άγιον Όρος διάφοροι κλέφτες, οι οποίοι τέλος πάντων επήγαινα στους ερημίτες, στου ασκητές, του λίστευαν, σου έπαιρναν πράγματα ή αρχέ εικόνε που είχαν, οτιδήποτε τέλο πάντων. Και υπήρχε εκείνο το διάστημα ε, μια τέτοια έτσι ατμόσφαιρα μέσα στο όρο. Κυκλοφορούσαν διάφοροι τέτοιοι οποίοι που ξέραμε εμεί τι ήταν. Κάμουν του προσκυνητέ, άλλοι μεταφιεζόντουσαν και σαν μοναχοί. Αφήναν γένια, μαλλιά, φορούσαν τάσα. Πού να ξέρει τώρα μέσα στο το μεγάλο χερσόνησο 2.000 μοναχοί και τόσοι άλλοι προσκυνητέ. Λοιπόν, κάποιο μοναχό. Εστάθηκε μια φορά ότι έπρεπε να λάβει τα μέτρα του, να μην λύστεψαν κάποιο γείτονα μας, να μην πάθει γίνος το ίδιο. Επίγε λοιπόν στη Δάφνη, αγόρασε μια καλή κλειδαριά, πολύ γερή ασφαλεία, πούμε έτσι, την έφερε, την βίδωσε πάει στην πόρτα του και λέει, α τι ωραία, λέει τώρα, ε, φοβούμε τίποτε. Αλλά το βράδυ όταν πήγε να κάνει προσευχή, τον επίδεξε ο λογισμός του, του λέει, καλά, η ελπίδα σου είναι στην κλειδαριά ή στο Δηλαδή, ποιο θα σε φυλάξει από του δυστέ ή από οποιονδήποτε, η καλή κλειδαριά την οποία εκδίδωσε στο σπίτι σου και σαν άνεσε ασφάλεια, ή σαν μοναχός ως ασκητή ερημή τη, οφείλει να έχει ελπίδα σου όλοι στον Θεό. Λοιπόν, εσάθηκε ότι αυτό που έκαμε δεν ήταν καλό πράγμα. Εμείωσε ω εντρόπον την των Θεών. Ε, έτσι είναι ένα τέλειο τρόπο, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί. Και έτσι έβαλε ένα όρο στον εαυτό του. Και κοιμόταν με την πόρτα ανοιχτή. Όχι απλώ δεν την έκλεινε καθόλου, δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα. Λοιπόν, οπότε, αν όποτε ήθελε έμπαινε, έβγαινε και δεν είχε ποτέ ούτε κλειδαριά, ούτε τίποτα. Για κανένα δύο μήνε. Βλέπετε ότι ο άνθρωπο μπορεί να πιαστεί και από αυτά τα απλά πράγματα. Και αυτό βέβαια εννοείται για όλα. Έτσι, άλλο έχει ξέρω ένα ποσό χρημάτων και λέει, ξέρει, χρειάζομαι τα χρήματα αυτά. Είμαι άνθρωπο, τα θέλω, ξέρω εγώ, μπορεί να ρωτήσω. Είναι δικαιολογημένο, είναι μια καλή σκέψη. Είσαι άνθρωπος να έχει μια μπρόνοια. Υπάρχουν όμω και άνθρωποι οι οποίοι είναι, Αυτό είναι το ανθρώπινο, το τέλειο είναι πάνω από αυτά τα πράγματα. Ή τουλάχιστον θα πει εντάξει, τα έχω τα χρήματα, ά μου χρειαστούν καλώς, δεν μου χρειαστούν, δεν πειράζει. Να μην κολλήσεις, να μην επενδύσεις την, την ελπίδα σου στο, στα πράγματα αυτά, στα χρήματα, στα ασφάλεια, ξέρω εγώ σε οποιαδήποτε άλλα πράγματα να βγεις πάνω από αυτά ώστε να είσαι πραγματικά ελεύθερος και πραγματικά κύριος αυτών όλων των οποίων έχεις στα δικά σου χέρια αυτή την ελευθερία του ανθρώπου είναι που διασώζει η Εκκλησία και η σχέση μας με τον Θεό και αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου πάντοτε ότι αυτός ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί το κέντρο της ζωής μας είναι ο Θεός και τίποτε άλλο. Μόνο σε αυτό μπορεί ο άνθρωπος πράγματι να ανακαλύψει το, το, το πρόσωπο του, την προσωπικότητα του. Να δει α πούμε ποια είναι η αξία του. Και είναι ένα μυστήριο ότι τα έργα του Θεού δεν λειτουργούν με μαθηματική λογική. Είναι υπερλόγων, Είναι πάνω από την λογική. Δεν είναι παράλογα. Είναι υπέρ τα έργα του Θεού. Και γίνεται αυτό το οποίο ο Θεός θέλει, και όχι αυτό το οποίο ο άνθρωπος προγραμματίζει. Θυμάστε εκεί στο Ευαγγέλιο για τον άφρονα πλούσιον που είπεν, ε, μίλησε ε, ανθρωπίνος λογικά. Ήταν φυσικό αφού είχε, είχε πολλά χωράφια ε, και τα χτήματα του, ήταν καλή χρονιά και είχε πολλή σοδιά, έτσι. Ήταν πολλά τα γεννήματα και είπε ότι φυσικό δεν το χωρούσαν οι αποθήκες του και εμείς θα κάνουμε το ίδιο και λέει έχεις πολλά αγαθά τώρα έχεις πολλά πράγματα τότε οι άνθρωποι ήταν με τα σιτάρια και με τα λάδια και με αυτά όλα δεν είχαν τα δικά μας ε, αυτά που έχουμε εμεί εμείς τώρα λοιπόν τώρα του λέει λοιπόν χάλασες αποθήκες σου, χτίσε μεγάλε και θα ζεις έτσι πολλά δηλαδή του γέλασε, το, τον εγέλασεν αυτό το πράγμα και εσάθηκαν ασφάλεια πάνω στα αγαθά Του. Και όμως ο Θεός του είπε άφρον, ανόητε άνθρωποι δηλαδή. Και είναι, είναι δύο περιπτώσεις που ο Θεός ονομάζει άφροναν έναν άνθρωπο. Το πρώτον το λέει άφροναν τον άθειο. Όχι τον άθειο. Αυτόν που λέει δεν υπάρχει Θεός. Είπε άφροναν την καρδία αυτού, ουκέστης Θεός. Είπε «Ο, ο ανόητος άνθρωπος μέσα στην καρδιά Του, δεν υπάρχει Θεός. Και ονομάζει και άφρονα αυτό τον άνθρωπον ο οποίος είπε ότι θα ζεις πολλά και έχεις πολλά αγαθά και αισθάνθηκαν ασφάλεια και αναπαύθηκαν πάνω στα επίγεια πράγματα. Γιατί του λέει πόψε τα τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε να πω σου. Αυτή τη νύχτα για σένα τελειώνουν όλα. Αυτά τα οποία ετοίμασες σε ποιο θα μείνουν τι είναι Α, η τίμα σας, τι νιέστε? για να του δείξει ότι δεν εξαρτάται η ζωή μας από αυτά τα πράγματα. Αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, αλλά όχι να αναπαυθεί σε αυτά. Και όπως αυτά που είναι υλικά, το ίδιο δεν πρέπει να αναπαύεται σε πράγματα ανθρώπινα, σε πράγματα παρερχόμενα. Θα μου πεις τώρα ότι καλά, έτσι άμα κάνουμε, δηλαδή τι θα γίνει στο τέλο. Θα απορρίψουμε τα πάντα και θα μας πιάσει ξέρω εγώ κατάθλιψη στο τέλος. Στο ένα μήνα να αυτή, στο άλλο μήνα να αυτή εμείς τι θα κάνουμε μετά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς τα βάζουμε στη σωστή θέση. Τα ιεραρχούμε σωστά μέσα μας. Όλα είναι χρήσιμα. Όλα μπορούν να χρησιμεύσουν. Όλα είναι ευλογημένα από τον Θεό. Όλα είναι απαραίτητα. Αλλά στην ώρα τους, στον χρόνο τους και στη θέση του, όχι πάνω από τη θέση τους. Για να βγουν πάνω από εκεί που πρέπει, τότε αρχίζει να γίνεται πλέον μία ασθένεια με στον άνθρωπο. Όπως συμβαίνει και στον οργανισμό μας. Βλέπετε, υπάρχουν μέσα στο σώμα μας, όλες εκείνη, ξέρω εγώ, οι χυμοί που υπάρχουν τέλο πάντων. Αν κάτι βγει παραπάνω από το κανονικό, δημιουργείται πρόβλημα. Εάν κάποιον είναι λιγότερο από το κανονικό, πάλι είναι πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει σωστή αναλογία και να λειτουργούν όλα ομαλά. Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή μα. Όλα πρέπει να είναι στη θέση του. Και οι κοινωνικέ μα σχέσει σωστέ. Και οι οικογενειακέ μα σχέσει σωστέ. Και οι διαπροσωπικέ μα σχέσει σωστέ. Και η σχέση μα με τα πράγματά μα. Με τη θέση μα. Με τα χρήματα μα. Με τα χτήματα μα. Με τι δυνάμει μα. Όλα αυτά τα οποία έχουμε. Τα οποία είναι απαραίτητα. Φτάνει να είναι όλα σωστά. Τακτοποιημένα σωστά. Και πάνω από όλα αυτά τα πράγματα, πάνω από όλα αυτά, η καρδιά μας να ξέρει ότι δεν είναι σε αυτά που θα αναπαυθείς, στο Θεό θα αναπαυθείς. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία σου χρησιμεύουν τώρα. Εκεί όμως που εσείς θα αναπαυθείς, θα είναι ο Θεός, ο Ετάζων καρδίας και νεφρούς. Εάν το ξεκάνομαι αυτό, τότε ξέρετε, πέρα από τη μεγάλη ασφάλεια που αισθανόμαστε, φεύγουμε. Και από άλλα δύο βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα φεύγουμε από το άγχο, Το οποίο είναι η αρρώσκα της εποχής μας. Να χωνόμαστε για το ένα, για το άλλο, για το άλλο, για το άλλο. Να αγωνιούμε, να πάσχομαι, να πασχίζομαι, να τρέχομαι, να κάνουμε να φτιάζομαι. Βγαίνομαι από αυτήν, από αυτήν τον κλείδο να έξω. Γιατί λέμε αυτά τα πράγματα είναι σχετικά. Το έχουμε τα μέσα μας. Είναι σχετικά, δεν είναι απόλυτα. Ή αν τα έχεις καλός, αν δεν τα έχεις ακόμα καλύτερα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γλιτώνεις από αυτόν τον, αυτόν τον μήλο στον οποίο μπαίνεις μέσα. Και το άλλο είναι ότι όταν θα έρθει η ώρα που πιθανόν να σε απογοητεύσουν κάποια από αυτά τα πράγματα. Ο σύζυγός σου, το παιδί σου, ο εαυτός σου, η υγεία σου, η δύναμή σου, η θέση σου, το όνομα σου, τα χρήματα σου, τα πράγματα σου, κάποια στιγμή δεν θα σε ακολουθήσουν ε, φυσικό, θα μεγαλώσεις θα ρωστήσεις, θα περάσεις τις δυσκολίε σου, θα έρθει η ώρα του τέλους που δεν θα σε βοηθήσουν τότε δεν απογοητεύεσαι ξέρεις ότι αυτά ήταν εργαλεία, ότι ήταν άχρη καιρού ότι χρησιμοποίησες όλα αυτά τα πράγματα, ο κύριος των πραγμάτων δεν λέει α πούμε, ότι τώρα που σε έχασα, έχασα τα πάντα δεν γίνεται τα πάντα το παν του παντό είναι ο Θεό. Τα υπόλοιπα είναι σχετικά. Θα λυπηθεί, θα πονέσει, θα αισθανθεί το ανθρώπινο, αλλά όχι εκείνον το οποίο βυθίζει τον άνθρωπο με στην απελπισία, με στην απόγνωση. Και λέει κανείς ότι αφού έχασα, ξέρω εγώ, αυτό το πρόσωπο, αυτό το οποίο αγαπούσα, για μένα δεν έχει νόημα η ζωή μου πλέον. Και βυθίζεται ο άνθρωπο στην απόγνωση και προτιμά τον μαύρο θάνατο από την, από την ζωή του την ίδια. Γιατί διότι ε, δεν κατάλαβε ότι η ζωή μας δεν είναι ένας άνθρωπος ή έναν όνομα ή μια θέση ή μια δύναμη ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς αυτή η ενα ονομα η μια θεση η μια δυναμη η οτιδηποτε αλλο ακριβως αυτη η διδασκαλια της Εκκλησίας είναι που μας βοηθά πράγματι να βγούμε πάνω από τα νέφη, όπως το αεροπλάνο βγαίνει πάνω από τα σύννεφα και ενώ από κάτω προς σύννεφα γίνεται καταιγίδα και τραμουντάνα και βροχές για αυτά, το αεροπλάνο βγαίνει από πάνω και από πάνω έχει λιακάδα. Έχει καλοκαίρι. Ξέρει ότι κάτω γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχει τη δύναμη να τα υπερπηρήσει, να βγει, από, να βγει πάνω. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία, βλέπετε πριν προχωρήσουμε στην ουσιαστική τέλεση του μυστηρίου, ο ιερέας μας προτρέπει άνος χώμεντας καρδιά καρδιές μας, το είναι μας ολόκληρο το ανεβάσουμε ψηλά πάσαν την βιωτική να ποθώ μεθαμέριμνα πένταξε τα όλα από πάνω σου τώρα δεν έχει τίποτα εδώ είναι ο βασιλεύς ο Θεός τον οποίο θα υποδεχθούμε τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη και να ψάλλουμε τις αγγελικές τάξεις κτλ. άρα δεν έχει τίποτα το ανθρώπινο, εδώ είσαι εσύ και ο Θεός αυτό που έχει πραγματικά σημασία αυτό έχει πραγματικά αξία και αυτό το οποίο θα είναι το αιώνιον. Γιατί το αιώνιον, το αμετάβλητο, αυτόν που δεν θα σταματήσει ποτέ, είναι αυτή η σχέση. Εγώ και ο Θεός, ενώπιος ενώπιος, ενώπιος. Τα άλλα όλα θα τα αφήσουμε, θα μείνουν. Εκείνο που θα, που θα παραμείνει η αιώνια είναι αυτή η σχέση μας, ο Θεός και ο άνθρωπο και σχέση αγάπης του Θεού και του ανθρώπου. Αυτό είναι το οποίο βγαίνει μέσα από, την, από αυτήν την αίσθηση την οποία ομιλεί εδώ ο προφήτης Δαβίδ ότι ο Θεός είναι ο οποίο γνωρίζει καρδίες και νεφρούς και εξετάζει τα πάντα. Και ακόμα ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος είναι βέβαιος ας πούμε ότι ο Θεός ξέρει την αλήθεια ο Θεός ξέρει την καρδιά μου τότε δεν μας πιάνει αυτό το αλίμονο, ξέρω εγώ, μα μου είπα, μα το παρεξήγησα, μα έκαμα, μα έφτιαξα. Λέμε, κοίταξε, άνθρωπος είναι, φυσικό να μας παρεξηγήσει, φυσικό να μην μας καταλάβει, φυσικό, ξέρω εγώ, να μην μας αγαπήσει. Είμαστε άνθρωποι κι εμείς, είναι και άνθρωποι και οι άλλοι. Αλλά εκείνος ο οποίος ξέρει την καρδιά μας, είναι ο Θεός. Ο Θεός ξέρει ότι εγώ δεν είχα αυτήν τη διάθεση, πούμε, να λυπήσω άλλον άνθρωπο. Δεν είχα διάθεση να τραυματίσω, να πληγώσω, να μειώσω, να ξέρω εγώ να κάνω οτιδήποτε. Εάν ως άνθρωπος το έκαμα, εντάξει, εν αγνία μου ή χωρίς να το θέλω. Αλλά την καρδιά μου την οποία γνωρίζει ο ίδιος ο Θεός και μόνο ο Θεός, είμαι αναπαυμένος ότι μέσα στην καρδιά μου ο Θεός ξέρει ότι δεν υπάρχει δόλος στην καρδία του ανθρώπου και σαν το άνθρωπος ειρήνη. Και έστω και αν δεν μπορεί να πείσει τον άλλο, βλέπετε πάμε πολλέ φορέ και λέμε του άλλου ανθρώπου, ξέρει, δεν είναι αυτόν τον οποίο εννοούσα, ή δεν είναι αυτόν τον οποίο ήθελα να σου πω, ή δεν ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Άλλος δεν πείθεται, δεν σ' ακούει. Σου λέει όχι, έτσι είναι που σου λέω εγώ, αυτόν ήθελε να κάνει. Και προσπαθεί να τον πείσει και δεν πείθεται. Ε, τότε ο άνθρωπο παραμένει στην ανάπαυση ότι ο Θεό που γνωρίζει καρδία και νεφρού, αυτό ξέρει την πραγματικότητα. Και αναπάυσε εκεί και αφήνεις πλέον τον Θεό να πληροφορήσει τον άλλον άνθρωπο, να του δώσει ο Θεός να καταλάβει με καλόν τρόπο, με τον τρόπο που ξέρει αυτός ο Θεός, την πραγματικότητα. Και εσύ έχεις ειρήνη μέσα στην καρδία σου, έχεις ειρήνη, βαθιά ειρήνη Όλα αυτές οι αισθήσεις, όλες αυτή οι αισθήση γεννά, έχεις σαν αποτέλεσμα την, την απόλυτη ειρήνη μέσα στον άνθρωπο. Δεν εσάνεσαι ούτε, ξέρω εγώ, ούτε παρεξηγημένος, ούτε αδικημένος, ούτε ότι σε καταδιώκουν, ούτε ότι τίποτα τίποτα τίποτα από αυτά τα πράγματα. Δεν εσάνεσαι τίποτα. Κινείσαι μέσα σε μία ειρήνη. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ο Θεός στη ζωή μας είναι το κέντρο. αυτό είναι το πάντου παντός. Αν Αυτός λείψει, όλα γκρεμίζονται. Και όταν Αυτός είναι παρόν και αν γκρεμιστούν τα πάντα. Αυτός τα αναπληρώνει όλα. Αυτός είναι για μας το κέντρο της ύπαρξής μας. Γι' αυτό δεν έχουμε ανησυχία. Και λέει πιο κάτω στον δέκατο στίχο ο Δαβίδ «Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος, του σευθείς στην καρδία». Διότι λέει «Η βοήθειά μου η οποία είναι από τον Θεό θα είναι δικαία, δικαίως ο Θεός θα με βοηθήσει». Και εγώ θα πω κάτι τολμηρό. Γιατί δικαίως ο Θεός θα μας βοηθήσει. Γιατί έχουμε δίκαιο. Εγώ νομίζω ο Θεός μας βοηθά πάντοτε. Και όταν έχω ένα άδικο πάλι μας βοηθά ο Θεός. Πώς μας βοηθά. Μας βοηθά να αξιοποιήσουμε και την αδικία στην οποία βρίσκομαστε μέσα από τη μετάνοια και την ταπείνωση. Δηλαδή κάθε άνθρωπος δικαιούται τη βοηθίας του Θεού. Κάθε άνθρωπος σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, έστω και αν κατά την ανθρώπινη λογική δικαίως πάσχει. Έτσι, ας πούμε ότι εγώ έκανα ένα φόνο, μη γέννητος, α πούμε, έκανα ένα φόνο, ένα κακό, με πιάνει αστυνομία, εβάζει μέσα στη φυλακή και με αρχίζει ξύλο. Και λέει κανένα. καλά έπαθες, ακόμα σου είναι και λίγα, διότι αφού έκαμε σε αυτά τα κακά όλα, τις κακουργίες, τους φόνους, είναι φυσικό η δικαιοσύνη να σε πιάσουν να σου δώσουν και σαν κάμπωσες, να μάθεις άλλη φορά να μην κάνεις τέτοια πράγματα ή να, να εισπράξεις τέλος πάντων το, το μισό των τον, τον έργων σου αυτός ο άνθρωπος ο φωνιάς δικαιούται της βοηθείας του Θεού ο Θεός θα τον βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να πει Θεέ μου βοήθησέ με και να εισανθεί ότι ο Θεός θα με βοηθήσει και μάλιστα θα με βοηθήσει δικαίω. Εάν το πούμε αυτό σε κοσμικούς ανθρώπους, δεν θα το δεχτούν εύκολα. Θα πει πα, πώς θα τον βοηθήσει ο Θεός αυτόν. Μπορεί να βοηθήσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Θα βοηθήσει ο Θεός τους εχθρούς μας. Ας πούμε θα βοηθήσει ο Θεός του κακούργου, τους κακούργους. Αυτούς που είναι εχθροί μα και μας ταλαιπωρούν και θέλουν να μας σκοτώσουν. Δικαιούνται και αυτήν την βοήθεια του Θεού. Ναι. Πράγματι δικαιούνται τη βοήθεια του Θεού όλοι και ο Θεός βοηθά όλους ανεξαιρέτως πλην όμως δεν τους βοηθά για να συνεχίσουν την κακουργία τους βοηθά όμως για να έρθουν εισέστηση αλλά τον τρόπο με τον οποίο τους βοηθά το ξέρει μόνο ο Θεός μπορεί ο τρόπος εκείνος να είναι ένα χαστούκι μπορεί όμως ο, ο τρόπος του Θεού να είναι να πούμε, ένα χάδι Δηλαδή, βλέπει έναν άνθρωπο που κάνει πολλά κακά και όμω όλα του πάνε καλά στη ζωή του. Κερδίζει και το λαχείο του, α πούμε. Ακόμα. Και όλα του πάνε καλά. Τι λε, γιατί αυτό το πράγμα. Αυτό ο άνθρωπο δεν πρέπει να φάει ξύλο. Ο Θεό τον τιμωρήσει. Τι, τι Θεό είναι τούτο. Τι δικαιοσύνη είναι τούτη. Και δεν φτάνει όλα τα άλλα. Εγκαρδίζει και το λαχείο του. Ο Θεό, σαν καλό πατέρα, όπω κάνουμε κι εμεί τα παιδιά μα. Λέει, κοίταξε αυτό το, το παιδί το άτακτο. Α πούμε, εάν το πιάσω με το αυστηρό, θα φύγει τελείω από το σπίτι. Αν το πιάσω που το φτύει, αν του δώσω μια κλωτσά, ή αν του δώσω μια γροθιά, αν του δώσω ένα μπάτσο, έχει τέτοια μέσα του αντίδραση, και τέτοια κακοία, και τέτοιο πείσμα, που θα φύγει τελείω και θα ξανάρθει. Εάν το πιάσω με το μαλακό, του δείξω την αγάπη μου, του του δώσω πράγματα, α πούμε, του δώσω δώρα, του, τον, τον επενέσω, του πόντι είσαι το καλύτερο παιδί του κόσμου, ξέρω εγώ σε αγαπώ, του πολλά πράγματα, πολλά χάδια και πολλές, ας πούμε, τότε σιγά σιγά μπορεί να το φέρω στο λογαριασμό. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Ενεργεί σαν καλός και φιλόστοργος πατέρας και εκείνο το οποίο επιδιώκει ο Θεός είναι να σώσει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος για την απώλεια. Κανένας άνθρωπος δεν είναι επλάστηκε για την απώλεια. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για τη Βασιλεία του Θεού. Οι πάντες ανεξαιρέτως οι πάντες είναι κλητή Θεού. Οι πάντες κλητή Θεού. Οπότε δε εγώ είπα θείαστε και οι υψεις Του πάντες. Όλοι ανεξαιρέτως είσαστεν τέκνα Θεού. Και είσαστε καλεσμένοι εις το δείπνο της Βασιλείας του Θεού και πρέπει να μπείτε πρέπει να μπούμε όλοι ανεξαιρέτως καλά οι καλοί μπαίνουν με την πρώτη πρόσκληση ο άλλος μπαίνει με το αυστηρό ο άλλος μπαίνει με την κολακία ο άλλος μπορεί ακόμα να μπει και με την απάτη δηλαδή να μην του πεις ξέρεις σε εκείνο το σπίτι μέσα είναι αυτό το, αυτή, αυτό το τραπέζι Όπω καμιά φορά γίνεται ακόμα και στα, στην πνευματική ζωή Βλέπουμε ασκητές Αγίους μεγάλους στο Γεροντικό που έσωσαν αμαρτωλούς ανθρώπους με απάτη. Ένα, ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Όσχιος Αβράμιος, ο γιορτάζει τον Οκτώβριο. Αυτός ήταν ασκητής στην έρημο. Μοναχός. Είχε χρόνια, είχε 30, 40, 50 χρόνια να πάει στον, στον κόσμο. Ούτε έφαγε ποτέ του <coughs> μαγειρευμένο φαγητό. Ήταν μέσα στην έρημο και κοντά του είχε μία κοπέλα η οποία ήταν ανεψιά του, κόρη της αδερφής του, η οποία ήταν από παιδάκι κοντά του και ασκήτευε και αυτή και μετά όταν έλειψε μια φορά ο όσιο Αβράμιος μέσα στη βαθυτερή έρημο Τέλος πάντων, με συνερχεία του, του, του πειρασμού, η κοπέλα έφυγε από, το, από την έρημο, από το μοναστήρι την ήταν και πήγε στον, στον κόσμο, έμπλεξε με κακού ανθρώπους, κακές παρέες και έγινε, τέλος πάντων, μία κοινή κοπέλα, μία κοινή γυναίκα. Το έμαθεν ο γέροντας αυτό το πράγμα και διαρωτώ τι πρέπει να κάνει, πώς να τη σώσει. Αν επήγαινε έτσι όπως ήταν, σαν μοναχός, σαν ασκητής κτλ. Δεν θα τον δεχόταν και δεν θα τον άφηναν ούτε οι πυρέντε να πεί κοντά να πλησιάσει. Και τι κάνει λέει ο βίος του. Φέβγε από την ερήμον αυτό που είχε χρόνια να πάει στον κόσμο έφυγε από την ερήμον, πήγε στην πόλη πήγε, ε, επλήθηκε έκοψε τα μαλλιά του, τα γένια του, έβγαλε τα ράσα του τα μοναχικά του ενδύματα εγόρασαν ωραία ρούχα ε, πασαλήφθηκε ξέρω εγώ με αρώματα και πήγαινε, α πούμε, και επαρίστανε τον εραστή και ήθελε να πάει να μαρτήσει με την κοπέλα. Και πήγαινε και έδωσε χρήματα στην υπερέτρια να πάει να τον αφήσει να πάει μαζί με την κοπέλα εκείνη. Και μπήκε στο δωμάτιό της. Και, και εκεί πάλι δεν της είπε τίποτα. Και όταν, τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να, να προχωρήσουν, ας πούμε, στην σχέση με αυτή την αμαρτωλή, τότε ευωδίαζε ο Άγιος αυτός και αυτή θυμήθηκε ήταν, θυμήθηκε ότι είναι ευωδία του γέροντος τη ερήμου τη ασκήσεως και αναστέναξε. Και λέει: Γιατί αναστενάζει, Του λέει: Τίποτα, απλώς κάτι θυμήθηκα. Και έγινε ολόκληρος ολόκληρο διάλογο εκεί τέλο πάντων. Που σιγά σιγά σιγά σιγά την έφερε η μετάν και μετά την πήρε μαζί του και την οδήγησε πάλι πίσω και, και έστω στην ψυχή τη. Και έχουμε δεκάδε τέτοια παραδείγματα, εκατοντάδε παραδείγματα που οι άγιοι ακόμα ε, ε, έκαμναν και τέτοιες απάτες εντός εισαγωγικών απί κανείς, προκειμένου να σώσουν τον άνθρωπο. Το ζητούμενο δηλαδή ήταν να σωθεί ο άνθρωπος. Με ουονδήποτε τρόπο. Χωρίς βέβαια να, να αμαρτάνουν για να σώσουν. Η αμαρτία ποτέ δεν τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Αλλά διαχειρίζοντο με κάθε τρόπο ώστε να, να, να, να φτάσουν κοντά στον άνθρωπο να τον πιάσουν. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Χριστό ότι ποιήσω εμά αλληλείς ανθρώπων. Θα σα κάνω, λέει στους Απόστόλους, και στον Απόστολο Ανδρέα το είπε που γιορτάζομαι αύριο, θα σα κάμω ψαράδες ανθρώπων. Να ψαρεύετε τους ανθρώπους. Ένα ψαράς πώς ψαρεύει τα ψάρια. Μπαίνει μέσα στη θάλασσα ο ψαρά και του λέει, Λάτε εδώ να σα τηγανίσω, να σα βάλουμε στο τηγάνι. Δεν τα λέμε αυτά στα ψάρια, έτσι. Ούτε ξέρω εγώ, μπαίνεις με καμιά τρύενα για τα κυνηγά έτσι εύκολα. Βλέπετε πάνω στο αγκίστρι, ξέρω εγώ, αν ένα ωραίο δόλωμα. Ένα ωραίο, ξέρω εγώ, σκουλίκιν, τι βάζουν πάνω, αυτά που αρέσουν στα ψάρια. Και κρύβεται το δόλωμα, το, το αγκίστρι, κάτω από το δόλωμα. Και αν πάει εκείνο να το φάει, και αμέσω το αρπάζει ο ψαράς και το βγάλει πάνω. Το βάζει στα δίχτυα του. Είναι τέχνη. Και ο Χριστό ακριβώ είπε στου Αποστόλου, θα γίνετε ψαράδε ανθρώπων. Θα μάθετε την τέχνη να αλλιεύετε του ανθρώπου. Θα τους βγάζετε από την θάλασσα των παθών και της αμαρτίας και του οδηγείτε στον στο, στο δρόμο του Θεού. Με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία, με κάθε αγώνα. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Είναι το ζητούμενον αυτό. Διότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως δικαιούνται και πρέπει να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι δικαιού με την Βασιλεία του Θεού τότε ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του και να κάνει, δεν μπορεί να απελπιστεί η απελπισία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία πιο μεγάλη από όλες τις αμαρτίες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και από χιλιάδες φόνους μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απελπισία να πεις ότι εγώ δεν σώζομαι πλέον δεν υπάρχει για μένα σωτηρία σωτηρία μου υπάρχει για τους πάντες και για τον διάβολο ακόμα υπάρχει σωτηρία, εάν θελήσει, Αλλά δεν θέλει. Αν θελήσει όμως υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή και για τον μεγαλύτερον κακούργο και για τον μεγαλύτερον τέλος πάντων εγκληματίαν των αιώνων και για αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός έγινε άνθρωπος και για αυτόν τον άνθρωπο η βασιλεία του Θεού είναι ανοιχτή και μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού και δικαιούται από τον Θεόrapαι τη βοήθεια για να σωθεί. Αυτή είναι η δικαία βοήθεια την οποία λέει εδώ Δαβίδ ότι δικαιόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Όχι δικαιόμαστε τη βοήθεια για να πετύχουμε στις δουλειές μας ή ξέρω εγώ όταν μας αδικούν. Διότι εκεί μπορεί να, να τα καταφέρουμε μπορεί και να μην τα καταφέρουμε. Η βοήθεια μας όμως, η πραγματική βοήθεια την οποία ποτέ δεν την αρνείται ο Θεός είναι η βοήθεια την οποία δίδει προκειμένου εσύ να διέρθεις από τα παρόντα και να μπεις με στη Βασιλεία του Θεού Αυτήν τη βοήθεια κανένας άνθρωπος δεν τη στερείται και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει στο Θεό ότι ξέρεις Θεέ μου εγώ αδικήθηκα εγώ δεν είχα την βοήθειά σου δεν με βοήθησε σε μένα, όπως βοήθησες τους άλλους κανείς απολύτω, απολύτω κανένας άνθρωπος καμία ύπαρξη, ποτέ ουδέποτε θα συμβεί αυτό στον αιώνα θα έρθει που να πει του Θεού ότι ξέρεις εάν με βοηθούσες παραπάνω θα ήμουν καλύτερος όχι ο Θεός είναι, είναι και θα είναι απέναντι μας τελείως καθαρός ουδεμίαν ενοχήν έχει ο Θεός και ουδεμίαν ευθύνην φέρει ο Θεός για τη δική μας απώλεια για εμείς καταστραφούμε και αν εμείς απολεσθούμε και αν εμείς χωριστούμε αιώνια από τον Θεό, την ευθύνη τη φέρουμε εμείς και μόνο. Ουδέποτε ο Θεός. Καμία φορά ο Θεός. Γιατί ο Θεός δίνει την βοήθεια σε όλους ανεξαιρέτως. Ανεξαιρέτως. όστις κακίε κακίες αν έχεις, όσο κακό είναι και αν έχεις, όσα κακό και αν έχεις κάνει, δικαιούσε την βοήθεια του Θεού. Και πρέπει να τη ζητάς και θα την πάρει και την έχεις, αλλά αυτή η βοήθεια θα είναι βοήθεια για την σωτηρία σου όχι αυτά τα οποία θέλεις εσύ για αυτά τα οποία θα σου οδηγήσουν στη βασιλεία του Θεού Άρα λοιπόν είναι δικαία η του Θεού ποιου Θεού του σώζοντος του σευθύστη καρδία αυτούς λέει σώζει ο Θεός που έχουν ευθείαν καρδία που λένε πράγματι στον Θεό με ευθύτητα ότι θέλω να σωθώ Ζητώ την Βασιλεία Σου. Ζητώ, ας πούμε, μπορεί να μην μπορώ. Μπορεί, μπορεί η ζωή μου να είναι μια ζωή για μία ψέμα και άρνηση. Αλλά θέλω όμως. Αυτό είναι αρκετό. Εάν αν θέλεις, τότε πράγματι ο Θεός θα σε βοηθήσει. Δώσε εσύ την θέληση σου στο Θεόν, Όπως λένε οι πατέρες, δώσ' πρόθεση και λαμβάνει δύναμη δώσε την θέληση σου και ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη του και θα το κάνεις, θα γίνει αυτό ξέρει ο Θεός έχει τρόπους άπειρους ο Θεός δεν είναι ποτέ δυνατόν ο Θεό να βρεθεί σε δύσκολη θέση σε δύσκολη θέση βρισκόμαστε εμείς οι άνθρωποι που λέμε ότι είμαι σε δύσκολη θέση δεν ξέρω τι να κάνω δεν μπορώ να κάνω τίποτα πλέον με αυτόν τον άνθρωπο με αυτήν την υπόθεση δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι σε αδιέξοδο. Το λέμε εμείς που είμαστε άνθρωποι. Ο Θεός όμως ουδέποτε ε βρίσκεται σε αδιέξοδο, ουδέποτε ε βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ουδέποτε ο Θεός ε είναι σε στενόχωρον θέση. Αδύνατον πράγμα ο Θεός να νικηθεί από τις περιστάσεις. Ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Είναι Θεός και γι' αυτό είναι Θεός, διότι δεν μπορεί τίποτα από τα παρόντα πράγματα να του, να του ματαιώσουν την, την δύναμη του, την ενέργεια του, την θέληση του. Όταν θέλει ο Θεός και θέλει πάντα και θέλει και ο άνθρωπος και υποτάσσει, δίδει την προαίρεση της θέληση του ή στην θέληση του Θεού. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτά υπόψη μας, πρέπει να έχουμε πολύ θάρρος μέσα στη ψυχή μας και να ξέρουμε ότι ω άνθρωποι, Να ξέρουμε ότι ως άνθρωποι μπορεί να βρεθούμε σε δύσκολες ώρες στη ζωή μας είτε να κάνουμε λάθη ή και αμαρτίες ή και εγκλήματα ή και οτιδήποτε ξέρω εγώ τα οποία έτσι βρεθήκαμε έτσι μπήκαμε σε αυτά όμως και στην εσχάτη περίπτωση της ανθρωπότητας και αν βρεθούμε και σε αυτήν ακόμα ο Θεό είναι κοντά μας μπορεί ο Θεός να μας βοηθήσει θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει έχει ο Θεός δύναται ο Θεός να μας σώσει δεν μπορεί τίποτα να ματαιώσει αυτήν τη θέληση του Θεού εδώ θέλω να σταματήσω και θα σας πω δύο πράγματα ακόμα επειδή είμαστε πριν, πριν από τα Χριστούγεννα και όπως και εμείς θέλουμε και πολλοί αδερφοί μας άλλοι θέλουν να εορτάσουν αυτές τις μέρες τέλος πάντων ήσυχα και όσων μπορούν τέλος πάντων έστω και ανθρωπίνος καλύτερα. Και είναι η περίοδος που μαζί με τις δικές μας ανάγκες καλύπτουμε και τις ανάγκες αδερφών μας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Και μην νομίζετε ότι ε, στον κόσμο μας που ζούμε όλα είναι καλά γύρω μας. Κανιά φορά όταν εμείς είμαστε καλά δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που δεν είναι καλά. Ή δεν πιστεύουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν τέτοιοι γεγονότα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς και φαίνεται ότι στην Κύπρο ε, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο από αυτή την άποψη. Υπάρχουν πολλές, πολλές ανάγκες. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας έχουν τεράστιες ανάγκες. Πάρα πολλές ανάγκες. Δεν ξέρω αν πιστεύετε, ούτε εγώ και εγώ το πίστευα να πω την αλήθεια, μέχρι που το είδα και το ερεύνησα και το εψηλάφισα αυτό το πράγμα και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που στερούνται ακόμα και την αναγκαία τροφή τους, πολλές φορές, και τα πιο αναγκαία πράγματα τα οποία εμείς ίσως δεν τα, δεν τα υπολογίζουμε. Παρακαλώ αυτό το διάστημα να έχουμε εν υπόψη μας και τους πτωχούς αδερφούς μας και εκουσίως όσοι θέλετε μπορείτε να βοηθήσετε στο έργο αυτό που κυρίως το επιτελεί η Εκκλησία, διότι είναι αδύνατο να επαρκέσουμε εμείς, είναι αδύνατο πράγμα. Εάν έρθετε μόνο μια επίσκεψη εκκλησία, σε όλε τι εκκλησίε, αλλά ιδιαίτερα και στη Μητρόπολη, αυτέ τι μέρε, θα δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι αδύνατο πράγμα. Δηλαδή, δείτε... να κάνουμε τη Μητρόπολη ολόκληρη, α πούμε, φύλλο και φτερό και να την διαμεράσουμε δεν θα υπαρκέσουμε. Έτσι, ε, γίνεται μια προσπάθεια να, τουλάχιστον τώρα, μέσα στην περίοδο των γιορτών, να ανταποκριθούμε όσων μπορούμε περισσότερο στους ανθρώπους που θα μας πλησιάσουν, κάποιοι αδελφοί μας ε, σκέφτηκαν να ετοιμάσουν διάφορα πράγματα και εδώ λέει μια σημείωση, μια ανακοίνωση, σε ότι στην επόμενη ομιλία, τι 15 μέρες δηλαδή Τετάρτη, θα ετοιμάσουν μερικά γλυκίσματα, κάποιοι άνθρωποι του οποίου εγώ δεν ξέρω καλά, καλά ποιοι είναι τα, τα ονόματα τους, για να τα διαθέσουν, να τα πουλήσουν τροποντινά και τα χρήματα αυτά να δοθούν το Ταμείο της Ελεημοσύνης. Ως επίσης, νομίζω ότι βγαίνοντας, θα σας δώσουν από ένα, ένα φυλάδιο ε, για το Ταμείο Ελεημοσύνης της Εκκλησίας, που μπορείτε να, να βοηθήσετε ο καθένας όσο θέλει και όπως θέλει και αν θέλει, ώστε ε, και εμείς με τη σειρά μας, μαζί με τις δικές μας ε, βοήθειες, σε αυτήν την περίοδο των εορτών, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερους αδελφούς μας, που είναι πλήθος αμέτρητων ανθρώπων, που έχουν πραγματική ανάγκη και πολλήν ανάγκη. Και την επόμενη φορά, παρακαλώ, να ετοιμαστείτε, ε, να κάνουμε αυτή την αγορά, να κάνουμε έναν έρανο, ένα, ξέρω εγώ, κάτι, ας πούμε, να μαζευτούμε μερικά χρήματα και να δοθούν στον Ταμείο Ελεημοσύνης και να μπορέσουμε, στην περίοδο των εορτών, να βοηθήσουμε ανθρώπου και οικογένειε κυρίως που θα έχουν ανάγκη και είναι, όπως σας είπα, δύσκολη περίοδος και εσείς, δεν ξέρω, ζείτε και μέσα στην κοινωνία, τα βλέπετε τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι ε, τα προβλήματα αντί να μειώνονται, δυστυχώς αυξάνουν. Ο κάθε άνθρωπος, κατά τη δύναμη του, κατά την θέλησή του, κατά την ψυχική του αντοχή, μπορεί να βοηθήσει χωρίς καμία πίεση, χωρίς, καμία, ε, χωρίς κανένα ξαναγκασμό. Ο καθένας σύμφωνα με την καρδία του και με αυτό το οποίο αισθάνεται ό,τι μπορεί να κάνει. Και εμείς, ανάλογα με τις δυνάδεις μα, με τη σειρά μας, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μαζί μας, Ποί είναι ο Γέροντας, ε, για πέντε λεπτά, να μην σας καθυστερούμε, να έχουμε μια επίσκεψη ευλογημένη. Είναι ο πατήρ Παύλος από την μονή του Σινά, από την, την έρημον εκείνη, την, την πραγματική έρημον, που εκεί οι πατέρες με πολλήν κόπον και αγώνα διατηρούν εδώ και αιώνε εκείνων των ευλογημένων τόπων που ο Θεός ομίλησε και το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης και να τον παρακάλεσε σπίτι για δυο λόγια μόνο γέροντα, να μην σα κουράσουν Έτσι μια ευλογία στους ανθρώπους. Βασμιότατε, εμείς ήρθαμε προς το τέλος της ομιλίας σας και ακούσαμε να απευθύνεται μια προτροπή, έτσι, με διάκριση για ελεημοσύνη. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο λαός, εσείς τον ξέρετε καλύτερα από εμάς, ίσως βέβαια να εννοούσατε για πνευματική ελεημοσύνη, γιατί ως προς την ηλική αυτοί πολλές φορές υπερβαίνουν και το μέτρο. Εμείς έχουμε μια εμπειρία εμείς επάνω και στο σινά, δηλαδή ο Κύριος ζήτησε, αν έχουμε δύο χιτώνας, να δίνουμε τον ένα. Αυτή νομίζω πολλές φορές και τον ένα που έχουν τον δίνουν. Εκτός αν εννοούσατε πνευματική ελεημοσύνη, διότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν περισσότερο ανάγκη από αυτή την ελεημοσύνη. Και ζητούν άνθρωπο. Έχουν ανάγκες πνευματικές, μεγάλες. Αλλά αυτό βέβαια είναι και δύσκολο έργο και προϋποθέτει μια καλλιέργεια δική μας γιατί για να δώσουμε στον άλλον κάτι πνευματικό πρέπει να έχουμε εμείς πρώτα περίσομα. Και αυτό που θα πούμε φυσικά χρειάζεται και προσοχή πώς θα το πούμε και πώς θα το δώσουμε. Το υλικό είναι εύκολο πράγμα. Η, η, η ελεημοσύνη η υλική δίνει στον άλλον ε, υλικά αλλά τα πνευματικά είναι πιο δύσκολα ίσως αυτό να εννοούσατε εσείς όταν προτρέπατε το ακροατήριο αυτό να προβεί σε έργα λεημοσύνη. Πάντοτε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από άνθρωπο και μπορεί να έχει περίσσιμα υλικών αγαθών αλλά κυρίω μπορεί να έχει ανάγκη από πνευματικές ανάγκες και να έχει ανάγκη από άνθρωπο να του σταθεί δίπλα με αγάπη και καλοσύνη. Αλλά όταν ο άνθρωπος έχει συνηθίσει να δίνει, έστω και γλυκά, ο Θεός τον φωτίζει, να δίνει και πνευματικά. Έχει το φωτισμό ο Θεός και βρίσκει τρόπο ο άνθρωπος. Και αν δεν έχει να πει κάτι σπουδαίο και σοφό, στέκεται δίπλα του. Στέκεται δίπλα του έτσι με απλότητα και αυτό δίνει στον άλλον πολλά. Είναι μια παρηγοριά. Να νιώθει την ανάσα του αλληλού ανθρώπου κοντά του. Κάποτε λένε ένας ε, καθηγητής, στο πανεπιστήμιο ήθελε να δοκιμάσει έναν μαθητή του κατά πόσο είχε προχωρήσει στην ψυχολογία. Και του λέει, πάρε ήταν μια γυναίκα ασθενής με ψυχολογικά προβλήματα και του λέει πάρε αυτή τη γυναίκα και κάνε ένα περίπατο εκεί στον κήπο. Ο φοιτητή βρέθηκε σε μια ανάγκη τι να προσέφερε, άπειρο είδε, τι να έλεγε σε αυτή τη γυναίκα. Και όπω περπατούσαν εκεί, λοιπόν κόβει ένα λουλούδι εκεί από τον κήπο και τη το προσέφερε. Γι' αυτό τη έκανε μεγάλη εντύπωση. Εξεπλάγει η γυναίκα. Και ωφελήθηκε από αυτή τη στάση. Με αυτή την απλή χειρονομία αυτού του νέου ανθρώπου. Δεν είχε αντισπεί κάτι περισσότερο, αυτό τη προσέφερε. Λοιπόν. Αυτό, δεν ξέρω αν με αυτό το ήθελα να τελειώσω κι εγώ και αν έχουμε, δεν έχουμε να προσφέρουμε κάτι σημαντικό αυτή την απλότητα δηλαδή, να του σταθούμε του ανθρώπου έτσι σαν φίλη του, σαν παιδιά κοντά του και αυτό είναι μεγάλο. Αυτά έχουν να Να κάνουμε προσευχή και μια ανακοίνωση ακόμα να σας πω και να φύγουμε. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου, το Ίδρυμα Σολομόντος Παναγίδη ε, σας προσκαλεί όλους σε κάποια εκδήλωση που θα συζητηθεί ένα θέμα ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, στο Ξενοδοχείο Άγιος Ραφαήλ ο τόπος δηλαδή τη συνάντηση είναι στο Ξενοδοχείο Άγιος Ραφαήλ που είναι στην παραλιακή περιοχή του Αγίου Τίχονος μάλλον προς τη θάλασσα το θέμα του συνεδρίου αυτής της συνάντησης αυτής θα είναι ο θάνατος και η αθανασία της ψυχής θάνατος και αθανασία θα μιλήσουν δύο άνθρωποι ο κύριος Τάκης Ευδόκας, γνωστός ψυχίατρος και συγγραφέας, που έχει ασχοληθεί ε, με τις μεταθανάτες εμπειρίες. Κυρίως έχει γράψει δύο βιβλία, σο, σημαντικά, σοβαρά βιβλία, και θα τα πει από, από τη δική του σκοπιά και με τον δικό του τρόπο. Πιστεύω ότι θα έχει πράγματα σημαντικά και σοβαρά να μας πει και ωφέλιμα. Και θα με και εγώ. Και εγώ βέβαια θα σας πω από αυτά που λέω και εδώ. Ε, επειδή όμω θα είναι ενδιαφέρον το θέμα ε, σας προσκαλούμε όσους θέλετε θα είναι ελεύθερη είσοδος ελεύθερη είσοδος θα είναι η ώρα 7 το βράδυ η ώρα 7 το βράδυ την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Άγιος Ραφαήλ θα γίνει αυτή η ανάπτυξη και συζήτηση του θέματος ο θάνατος και η αθανασία της ψυχής του ανθρώπου από αυτούς τους δύο ομιλητές, όσοι θέλετε και μπορείτε, πιστεύω ότι θα είναι καλό, ενδιαφέρον και ωφέλιμο. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες. Χριστέ το φως του αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον τον κόσμο, σημειωθεί το εφιμάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτων, κατεύθυνον διαβήματα εμών προσεργασίαν των σου. Πρεσβείεσαι Παναχράντους του και πάντους των Αγίων. Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεό Θεός, ελέησον εμάς αμήν. Παρακαλώ να βγούμε έξω, σιγά σιγά χωρίς να δημιουργούμε θόλου.